Κεφάλαιο ΚΕ, σελίδα 585 Στοίχη 1 έως 12 Ο Παύλος πρώτου φίστου επικαλείται τον Κέσσερα 1. Ο φίστους λοιπόν όταν ήρθαν στην επαρχία της Συρίας τη οποίας είχε διοριστεί Πρέτορ μετά τρεις ημέρας ανέβει από την Κεσάριαν Ιεροσόλυμα 2. Ο αρχιερεύς δε και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων έφεραν καταγγελίαν εις αυτόν κατά του Παύλου και τον παρεκάλουν 3. Ζητούνται σως χάριν εις βάρος του Παύλου ή να τον καλέσει ο Φίστος εις Ιεροσόλυμα Συγχρόνως δε ετοίμαζαν νέαν ενέδραν για να τον φωνεύσουν στον των δρόμων Τέσσερα Ο Φίστος όμως υρνήθη και απήντησεν ότι ο Παύλος εφυλάται το εις την Κεσάριαν Αυτός δε πρόκειτο γρήγορα να αναχωρήσει εξ για να επιστρέψει εκεί 5. Οι πρωτεύοντες λοιπόν μεταξύ σας, είπε ο Φύστος, ας καταβούν μαζί μου εις Κεσάριαν και, και αν υπάρχει κάτι το ένοχον εις τον άνθρωπον αυτόν, ας διατυπώσουν και ας υποστηρίξουν την κατά αυτού κατηγορίαν. 6. Αφού δεν μεταξύ αυτών περισσότερας από δέκα ημέρα κατέβει εις και, σάριαν, και την επομένη τη αφήξεώς του, καθίσας επί της δικαστικής έδρας, διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. 7. Όταν δε ήλθεν ούτως, εστάθησαν τριγύρωτο οι Ιουδαίοι που είχαν καταβεί ἐξ Ιεροσολύμων, επιρρύπτοντες κατά του Παύλου πολλάς και βαρίας κατηγορίας, τας οποίας όμως δεν είναι δύναντο να αποδείξουν. 8. Και δεν είναι δύναντο να τας αποδείξουν, διότι ο Παύλο απελογεί το ότι ούτε εις τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε εις τον Ναόν, ούτε εις τον Κέσσερα η Μάρτισα των Παραμικρών. 9. Ο Φύστος όμως επειδή ήθελε να κάνει χάρινη στου Ιουδαίους για να προσελκύσει την ευγνωμοσύνη των «Αποκριθείς στον Παύλο» είπε «Θέλεις να αναβήσεις τα Ιεροσόλυμα και να δικαστείς εκεί δια τα ζητήματα αυτά επί παρουσία μου» Δέκα Αλλο Παύλος είπε «Εδώ στέκομαι ενώπιον του δικαστηρίου του Κέσσερος εις το οποίο πολίτης πρέπει να δικαστώ Τους Ιουδαίους δεν ειδίκησα εις τίποτε καθώς συ καλύτερα από κάθε άλλον αντιλαμβάνεσαι. Δεν δέχομαι λοιπόν να δικαστώ ή Ιεροσόλυμα. 11. Διότι αν μενέκαμα καμία εδικίαν και αν έπραξα κάποιον έγκλημα που να τιμωρείται με θάνατον, ας δικαστώ εδώ και δεν αρνούμε και θανατική ποινή να υποστώ. Εάν όμως δεν υπάρχει τίποτε από εκείνα για τα οποία αυτοί με κατηγορούν, κανείς δεν μπορεί να με χαρίσει ως δώρον αυτούς. Καμνοέφησεν εις τον Κέσσαρα και ενώπιον αυτού ζητώ να κρυθώ. 12. Τότε ο Φίστος, αφού συνεζήτησε με το συμβούλιόν του, απεκρίθη. Κέσαρα τον Κέσσαρα επικαλέστης, ιστον τον Κέσσαρα θα υπάγεις και από αυτόν αφού το θέλεις θα κρυθείς.